του ζήσιμου του στην πρώτη έκδοση. <ΛΣ1> Απόσπασμα <ΛΣ1> Τα ποιήματα αυτά διασκευάστηκαν πρώτη φορά από τον Αμερικανό ποιήτη Εζρα Πάουντ Αγγλικά το 1915 με τον γενικό τίτλο Κατάι, που σημαίνει Κίνα ή καλύτερα είναι το πρώτο όνομα με το οποίο η μακρινή χώρα του ήλιου γίνει και γνωστή στους λαούς της Μεσεωνικής Ευρώπης. Τα ποιήματα της συλλογή διασκευάστηκαν αγγλικά από το κινέζικο. Ο Πάουντ έμαθε κινέζικα και γνώρισε το πνεύμα και το γράμμα της μονοσυλλαβικής γλώσσας που διαφύλαξε έναν από τους σπουδαιότερου πολιτισμούς, όπως ήξερε και τις 7 ή 8 ζωντανές και νεκρές γλώσσες που από τα γραφτά του βλέπουμε πως κυριολεκτικά τις φιλολογίες τους. Δείγματα... Οι μεταφράσεις των προβυγγιανών Του καβαλκάντη Τα ποίηματα του παουντ Που επιγράφονται χώματς του σεξ του προπέρτιους Η συγνή χρήση που κάνει στα Κάντο Από ελληνικούς μύθους και χωρία Τα κριτικά του κλπ <Κιλυκά> Για την Κατάη δεν μπορώ να ξέρω πού ακριβώς τελειώνει η μετάφραση από τους Κινέζους και πού αρχίζει του Πάουντ τη διασκευή. Ένα ξέρω πως οι κατάλογοι των έργων βάζουν ολόκληρη τη συλλογή μαζί με τα πρωτότυπα ποίηματα του Πάουντ και όχι με τις μεταφράσεις του. Ενώ λόγου τα σονέτα και οι μπαλάντες του Καβαλκάντη μπαίνουν σωστά με τις μεταφράσεις. Έτσι κάπως τα παρουσιάζουν και οι ανθολογίες. Η ίδια οριστεία. Είναι πρωτότυπο? Είναι μετάφραση? Το γεγονός πως μπορεί αγγλικά να μην φαίνονται για μεταφράσεις, να ηχούν δηλαδή τέλεια στο αυτή του αγκλομαθημένου φίλου των ποιημάτων, δεν μου φαίνεται αρκετό να εξηγήσει αυτή την αντίφαση. Στο κάτω-κάτω, ο Φιτζέρελντ δεν κατάργησε τον ο Μάρκα Προσωπικά, Βλέπω τα ποίηματα της συλλογής σαν μεταφράσεις από το κινέζικο, κάπω ελεύθερε στη διασκευή τους, όπως όλες οι μεταφράσεις που μεταφέρουν από μια γλώσσα στην άλλη την ποίηση και όχι την εξήγηση, δηλαδή οι καλές μεταφράσεις. Από τη συλλογή, κανένα ποίημα δεν είναι ανώνυμο. Έχουν όλα τη χρονολογία τους. Ο ίδιος ο Πάουντ στην αρχή σημειώνει με διολόγια λόγια πώς και από πού διασκευάστηκαν ή μεταφράστηκαν. Ώστε κοντεύω να πιστέψω πως κάποια παραξενιά της τύχης γέννησε αυτό το ασυνάρτητο για μένα ζήτημα. Θα θεωρώ λοιπόν τα ποίηματα αυτά για μεταφράσεις διασκευές του Πάουντ. Τα 17 αυτά ποίηματα, δεν είναι περισσότερα, έχουν μια πολύ τολμηρή βλέψη. Είναι σαν να θέλουν να δώσουν μια εικόνα της κινέζικης ποίησης από το 1100 π.Χ. ως τα 700 τόσο μετά Χριστόν, σκεπάζοντας ένα διάστημα από 19 περίπου αιώνες, δηλαδή μια έκταση χρόνου που και για την Κίνα ακόμα μπορεί να θεωρηθεί τεράστια. Το πρώτο ποίημα του Μπούνο με τον τίτλο «Τραγούδι των τοξωτών του Σου» που έχει χρονολογία φημολογούμενη γύρω στα 1100 π.Χ. μπορεί να βάλει σε σοβαρές σκέψεις όποιον συλλογιστεί πως διαβάζει δύο ή τρεις αιώνες πριν από τον Όμηρο και τέσσερις αιώνες πριν από τους Έλληνες λυρικούς ένα φτασμένο δείγμα χειραφετημένης ατομικής ποιής. Η ατομικότητα αυτή του τεχνίτη διατρέχει όλα τα ποιήματα της συλλογή που κατεβαίνουν ως τον 8ο αιώνα μετά Και είτε τραγουδάει τη γυναίκα, είτε τη θλίψη των πολέμων, είτε το τοπίο, είτε τη φιλία και τους παλιούς καιρούς, είτε τα λαϊκά μυθεύματα ή τους ήρωες και τις ηρωίδες. Ο Κινέζος λυρικός είναι πάντα ο μοναχικός άνθρωπος πάντα το άτομο που στοχάζεται ποιητικά πάνω στη μοίρα της χώρας του ή πάνω στη δική του μοίρα μέσα στον κόσμο. Στο σημείο αυτό βοήθησε πολύ και η εκτίμηση που έτρεφαν όλοι για το πρόσωπο του καλλιτέχνη, αρχίζοντας από τον αυτοκράτορα. Και είναι αλήθεια να απορεί κανείς πως ο μελλοντικός τεχνίτης ξεχώρισε από την πατριαρχικότητα της κινέζικης οικογένειας, που παραμέρισε αλίπιτα το άτομο στο ομαδικό δρόμο της και πώς μπόρεσε να διαιωνίσει την αντίληψη ενός τέτοιου ανθρώπινου τύπου. Βέβαια, η συλλογή αυτή σκεπάζει την έκταση των 19 αιώνων που ανέφερα με μεγάλες διακοπές. Αρχίζοντας από τα πρώτα χρόνια της δυναστείας των Τσού 1122 έως 258 π.Χ. που είναι η μακροβιότερη στα ιστορικά χρονικά της Κίνας δεν μας δίνει λογοχάρη κανένα κομμάτι από την κλασική περίοδο του 6ου, 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. που είναι χρονικά παράλληλη με την περίοδο της ελληνικής κλασικής ακμής. Από εκεί, με ένα απότομο χάσμα περνάει στον πρώτο αιώνα της δυναστεία των Χάν 206 π.Χ. έω 221 μετά Χριστών με το μικρό ποίημα η ωραία τουαλέτα και πηγαίνει κατόπιν στον τέταρτο και πέμπτο αιώνα μετά Χριστών που η Κίνα ύστερα από το χωρισμό της σε τρία βασίλεια τρίτος αιώνας μετά Χριστών βρίσκεται ακόμα πριν από την καινούργια της ενοποίηση, που θα γίνει το 589 μεταχριστών. Πηγαίνει με το τελευταίο ποίημα του ΤΑΟ Ιουάνν Μίνκ, που η ζωή του πιάνει την περίοδο από το 365 έως το 427 μεταχριστών. Τέλος, με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα ποίηματα της συλλογή. Ο Εζρα Πάουντ καταλήγει οριστικά στην περίοδο της δυναστεία των τανκ 618 έως 907 μεταχριστών, που σημαδεύει τη μεγάλη ακμή για τα γράμματα και τις τέχνες στην Κίνα. Ο ποιητή Ριχάκου, που γεμίζει σχεδόν τη συλλογή, εννέα δικά του από σύνολο 17 ποίηματα, είναι σύγχρονος με τον περίφημο λιταίπο. 701-762 μεταχριστών Η μετάφραση από το Αγγλικό αποβλέπει συμπτωματικά μόνο να δώσει μια εικόνα της κινέζικη ποιήση στον αναγνώστη. Ανέκρυβα τέτοια πρόθεση, δεν θα μετέβραζα ποτέ τον Πάουντ ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά θα μάθαινα πρώτα κινέζικα. Πάνω στο ζήτημα αυτό, τρέφω μια μόνιμη δυσπιστία για όσους μεταφράζουν με καθρέφτη. Και νομίζω πω η παρεμβολή του pound Υπογραμμίζει αρκετά την αδυναμία μου να κινηθώ σε μια γλώσσα που γράφτηκαν μερικά από τα ωραίοτερα ποιήματα του κόσμου. Ακόμα, συμπτωματικά μόνο, μπορεί τα ποιήματα αυτά να προσθέσουν μια ψηλή φλούδα πάνω στην εξωτερική περιφέρεια της ελληνικής ευαισθησίας, φέρνοντας κατι μακρινό από την ήρεμη μελαγχολία ή την αδιόρατη θυμοσοφία των Κινέζων. Το πρόβλημα των ποιημάτων αυτών, για μένα, άρχισε αλλιώς. Η αφορμή τους μοιάζει περισσότερο με μια πρωινή γυμναστική. Δοκιμάζοντας και ξαναδοκιμάζοντας ορισμένες ασκήσεις που βάζουν σε κίνηση τούτο ή εκείνο το ζήτημα της γραφής και μερικές αρκετά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις των νόμων της αναλογίας, έφτασα μια μέρα στο 17ο ποίημα. Η μετάφραση είναι η μόνη περίπτωση που ο νόμος των συγκοινωνούντων δοχείων δεν λειτουργεί. Χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες και σχεδόν ποτέ η στάθμη της ποίησης δεν παρουσιάζεται ίδια και στα δύο δοχεία. Μια ιδέα να αντισταθώ στη δύναμη που εμποδίζει την ισορρόπηση της στάθμης και η παραξενιά να εξουδετερώσω όπως ή όσο μπορώ την επανάληψη αυτού του φαινομένου σε μια εργασία μου, γέννησαν τυχαία αυτή τη μετάφραση. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία μου θα είναι να βρει ο αναγνώστης όσο γίνεται λιγότερες λέξεις που δεν λειτουργούν. «Words that do not function», όπως λέει ο Pound. Θα ήθελα ακόμα οι μεταφράσεις αυτές πρώτα να διαβαστούν ανεξάρτητα από το αγγλικό κείμενο, δηλαδή σαν κείμενα ελληνικά. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος πως η παραβολή με το πρωτότυπο είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να κρίνομαι μια μετάφραση. Και μάλιστα η παραβολή που γίνεται βήμα προς βήμα. Υπάρχουν μεταφράσεις που κερδίζουν ή διαφωτίζονται με την παραβολή. Άλλες που χάνουν. Προτιμάω τις δεύτερες. Όσο για τα ίδια τα ποίηματα, μερικά μου φάνηκαν τόσο λεπτοκαμωμένα όπως ένα κινέζικο φλιτζάνι του τσαγιού. Εύχομαι τα χέρια μου να μην έσπασαν παντού την πολύτιμη πάστα τους. Κηφισιά, 1948, ζήσιμος Λορατζάτος. «Τοχεία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλη.